Στο όνομα του Πατρό και του Ιού και του Αγίου Πνεύματο, Αμή. Βασιλεύωρα το πνεύμα τη Ελιθία Πονταχού παρόν για το πάντα πληρώνω. Θεσσαυρό των αγαθών και ζωή χωριό ελευθέα και ασκήνωση. Ονειμή και καθάριστον μα αβάσει κυρίω και όσων αγαθά τη ψυχή χάρη μόνο. Καλησπέρα σα. Δεν θα ξαναπέξει Υίρα, κλεισ, δευτέρα, χ, η Δευτέρα 9 ώρα. Μας ξενύχτισε διαβάσουμε μετά Τα μια τι γίνεται ε? Καλά Τι έγινε, Θέλετε κάτι να ρωτήσετε από την προηγούμενη φορά? <στονίκη> Νίκο, κάποια φώτα δεν έχουν ανάψει κάτω. Ή μου φαίνεται. Τέλος πάντων. <στονίκη> <στονίκη> <στονίκη> <στονίκη> Έχουμε νόμο που θα υπάρχει μια φέραντι και αν είσαι να του ότι είναι κάτι που το κακό και η τη ανθρώπουτητα θα τη στην του των ρογανών ότι στην μη Αυτό. Εκφράζει τον πόθο του Άγιους και την ελπίδα του που οφείλουμε να είναι ελπίδα και δική μας. Με αυτό, τι, τι άλλο μπορεί να πει κανείς. Και μακάρι όλοι οι άνθρωποι. Μακάρι όλοι οι άνθρωποι. Η ερώτηση στην προηγούμενη, προηγούμενη συζήτηση αναπτύχθηκε στο πιο δρός όπου στο χρυστος χτυπάει την των ανθρώπων. και εμείς μια φορά περιμένοντας να δούμε το χρυστο αν βλέπουμε η γυναίκα μας τον άνθρωπος αντίστοιμα. Και εφόρτα βλέπλατε δεν είναι σωστό γιατί δεν είχατε την πρόκληση και το ιστοματότητα. Αλλά είναι μια ανίσθητη πρόκληση για εσείς. Αν το και δεν έξω από καρδιά σας κάποιον αρετικό, μια γυναίκα του κάτι Επίση, λέγοντα ότι η οκτοξία είναι η κοινωνική, η οποία κατέχει την απόλυτη το θέμα είναι το εξή. Γιατί αν είχατε γεννηθεί 50 του παραπάνω του την κοινωνική κατασύντα, οι χωριό για παράδειγμα, του διάθεσαν το Σχολείο κλπ. Μια σχολή, αυτή τη στιγμή θα λέγατε ότι η αλήθεια έγινε η δεν απαντώ σε υποθετικές ρωτήσεις. Ωραία, όμως την ευθύνη, επειδή εδώ πέρα το μέλλον στις αγάπης που θα δείξει νωρίς στην οικογένειά μα, επηρεάζει κάτωση. Το αν εγώ αγαπάω τη γυναίκα μου, θα τα παιδιά μου. Ίσως τα αδέφια από μου. Το αν αγαπάτε τους ερετικούς, θα επηρεάσει και εμένα. με... με που γιατί αυτό Κοιτάξτε, ο Ορθόδοξος είναι ο μη Ορθόδοξος. Ο ορθόδοξος είναι αυτό, αν είναι ο Ορθόδοξος αυτός ο οποίος είναι εγκλωβισμένος σε έναν φανατισμό, σε μια μισαλοδοξία και η Ορθοδοξία του δεν είναι οικουμενικότητα και δεν αγκαλιάζει όλη την οικουμένη, ε, δεν είναι Ορθοδοξία τι να κάνουν. Αυτό είναι μια αρρώστια. Είναι μια εμπαθή κατάσταση που έχει ψυχολογικό ε, επίπεδο και όχι πνευματικό. Αλλά ούτε σημαίνει επίσης οικουμενικότητα ε, είναι ισοπαίδωση του προσωπικού μου λόγου. Δηλαδή η αγάπη δεν σημαίνει ταύτιση με τον άλλον άνθρωπο ως προς το λόγο ύπαρξής του ή της αλήθειας του. Σεβασμός της διαφορετικότητας. Έτσι. και μάλλον όταν δεν έχουμε αυτό το σεβασμό της διαφορετικότητας κρύβεται ένας φανατισμός που πίσω από τον φανατισμό κρύβεται η ολιγοπιστία και η ημιμάθεια αλλά πόσο μπορεί να είναι ισορροπημένος ένας άνθρωπος που δεν είναι συμφελειωμένος με όλου του ανθρώπους εσωτερικά έτσι είναι πρόβλημα αυτή είναι μια προβληματική κατάσταση γι' αυτό ο ορθόδοξος είναι ο μη ορθόδοξος με αυτή την είναι ότι ξεπέρασε αυτά τα Κλισε αυτά τα α, πλαίσια. Όπω και ο Άγιο Χριστό το τονίζει, μιλά για την αγάπη προ του αιρετικού. Κανεί άλλο. Ε, Αναφερθήκατε πάντα και την προηγούμενη φορά στην άνοθεν γέννηση που είναι το Χριστό τον κόδημα. Ε, Πε να μα πει για πράγματα για αυτή την άνοθεν γέννηση, πώ Γίνεται την πλέον σα, Δεν μπορούμε αυτά τα πνευματικά πράγματα να τα περιγράψουμε με ένα θεωρητικό τρόπο, ιδίως όταν πρόκειται για μια πνευματική γέννηση. Είναι ένα προσωπικό γεγονός που ο τρόπος και η διαδικασία αφορά το συγκεκριμένο πρόσωπο, τον χαρακτήρα, την διοσυγκρασία, την διάθεση και την κλήση από τον Θεό. Οπότε δεν μπορούμε, θα μπορούσαμε να μιλούμε με γενικότητες. Θα μπορούσαμε επίση να περιγράψουμε ε, μέσα από τα προσωπικά βιώματα ο καθένα, αλλά δεν θα σημαίνει ότι ισχύει αυτό και για τον άλλον άνθρωπο. Υπάρχει σε μια ομιλία σα σε άμα προσευχόμαστε συνεχώ τα βάθη με κατάθλιψη, αυτό δεν σημαίνει ότι σε αντίθεση με το Αφροστόλου Παύλου αντελήτε προσέχεστε. Δεν είπαμε ότι ένας που προσεύχεται διαρκώς θα πάθει κατάθλιψη ακριβώς αλλά είπαμε ένας άνθρωπος που άρρωστα προσεύχεται με έναν τρόπο μανιακών και νευρωτικών θα πάθει κατάθλιψη γιατί δεν την έχει μέσα του. Και η αυτή η προσέγγιση του Θεού με των τον, τον ψυχαναγκαστικό τρόπο του επιτείνει το πρόβλημα και δεν τον ελευθερώνει. Η αδιάλειπτος προσευχή που λέει Απόστολος Παύλος είναι μια ε, καρδιακή κατάσταση δωρεά του Αγίου Πνεύματος, στον άνθρωπο που είναι έτοιμος για κάτι τέτοιο. Ε, ε, αν δεν είμαστε ε, σε αυτή τη φάση ο καθένας σύμφωρα με τη δύναμή του και το μέτρο του προσεύχεται 5 λεπτά, 10 λεπτά, ένα τεταρτό, μισή ώρα και ο Θεός θα κάνει το υπόλοιπο. Ε, νομίζω όμως ότι Τις προηγούμενες φορές μου δημιουργήθηκε αυτή η αίσθηση ότι αυτά που ελέγχοντο ίσως ήταν ή θεωρητικά ή λίγο δύσκολα. Και γι' αυτό το λόγο θα προσπαθήσουμε να επιχειρήσουμε να προβάλλουμε αυτόν τον πνευματικό λόγο σε κάτι καθημερινό. Σε κάτι καθημερινό που είναι πιο άμεσο σε εμάς και... Σκεφτήκαμε ότι αυτό θα μπορούσε να είναι η έννοια της συζυγίας ή του γάμου ή της σχέσεως. Πώς όλα αυτά τα πράγματα, ο πνευματικός λόγος, πώς μπορεί να εκφραστεί με έναν πραγματικό τρόπο που να έχει μια πρακτική αξία, ουσιαστική αξία στη ζωή μας. Ο πνευματικός λόγος ή αν θέλετε η αλήθεια, έχει ε, την έννοια της καθολικότητας, δηλαδή ε, περιλαμβάνει τον όλον ανθρώπο. Η αλήθεια μπορεί να να, να, να, να, το πούμε, η αλήθεια μπορεί να προσλάβει τον όλον ανθρώπο και δεν υπάρχει ένα κομμάτι του εαυτού μας που δεν μπορεί να το αγγίξει η αλήθεια. Καταρχήν πολλές φορές υπάρχει ένα πέρδιμα μεταξύ πνευματικής ζωής και ψυχολογικής ζωής. Ε, και αυτά τα πράγματα δύσκολα διακρίνονται, εύκολα συμπλέκονται το πνευματικό με το ψυχολογικό. Και πολλέ φορέ υπάρχει η απορία, ε, καλά, ποιο είναι ψυχολογικό, ποιο είναι πνευματικό, και καμιά φορά υπάρχει ένα δισταγμό, επειδή πολλέ φορέ το αναφέραμε αυτό, Υπάρχει ένα δισταγμό ε, σε ανθρώπου που προσέχονται στι εξομολόγειε και λένε: Ε, πάτερ, τώρα, αυτά μάλλον ψυχολογικά είναι, εμεί θα ζαλίζουμε τέτοια. Ε, δεν είναι ακριβώ τα πράγματα. Είναι απαραίτη, το, το, το, ο πνευματικό λόγο αναφέρεται όχι στον αέρα. Ούτε έχει σε μια άσαρκη πραγματικότητα ανθρώπου, αλλά σε έναν άνθρωπο που φέρει έναν ψυχισμό. Και δεν μπορούμε να αγνοούμε τον ψυχισμό του κάθε ανθρώπου. Δεν μπορού, ο ίδιος ο Θεό δεν αγνοεί και δεν περιφρονεί τον ψυχισμό μας και σύμφωνα με αυτόν πάντα. Και μας δίνει το Λόγο που μας ταιριάζει. Επομένως, πολλές φορές συμπλέκεται και δύσκολα διακρίνεται το ψυχολογικό με το πνευματικό. Αλλά και ένα στοιχείο του πνευματικού Λόγου της πνευματικής ζωής είναι η λεπτότητα και η διάκριση. Δηλαδή, ο πνευματικός Λόγος, ο Λόγος του Θεού, σέδεται τον ψυχολο... την ψυχολογική κατάσταση του ανθρώπου των ψυχισμών του Συγκαταβαίνει σ' αυτό και με λεπτότητα φέρετε, ούτως ώστε ο άνθρωπος να δεχθεί, να γίνει δεκτικό του Λόγου του Θεού. Απλώς το πρόβλημα είναι αν ο άνθρωπος απλά ζει μόνο για το ψυχολογικό γεγονός που αυτό σημαίνει ζητώ έναν λόγο που να με κάνει να αισθάνομαι καλά όχι να είμαι πραγματικά υγιής. Συντήθω ο άνθρωπο θέλει να ακούει παραμύθι. Όπω λέει ο άλλο, θέλω να το ακούω. Απλώ θέλει να ακούει ένα παρμούθι να τον κάνει να χαλαρώνει. Και πολλέ φορέ η Εκκλησία υπηρετεί αυτή την απάτη. Να κάνει του ανθρώπου απλώ να αισθάνονται καλά και όχι να μπουν σε μια διαδικασία εσωτερική ανάπτυξη, αναζήτηση αλήθεια και γεύση του Θεού. Ο πνευματικός λοιπόν λόγο σέβεται τον ψυχισμό του ανθρώπου. Για να μπορέσει η ψυχή να καρποφορήσει. Πάτε να είσαι διαφορία. Ναι. Εγματικό λόγο δηλαδή είναι μια ισορική ανάπτυξη γέψει τη αλήθεια και να γίνει σε μια. Πνευματικό λόγο. Ψυχολογικό λόγο, για παράδειγμα, ε, θέλω να πάω σε ένα ήσυχο περιβάλλον, να ηρεμήσω λίγο. Ψυχολογικό γεγονό ότι θέλω να βρω ένα σύντροφο που μου αρέσει να περάσουμε όμορφα. Ο πνευματικός λόγος είναι αναζήτηση ενός δίκτυ ζωής που αποφασίζω ελεύθερα να ακολουθήσω και για μένα είναι η αλήθεια. Είναι ένας κανόνας ζωής, οι αξίες και οι αρχές ζωής. Για παράδειγμα, έχω ένα σύντροφο Και δεν με νοιάζει τι είναι για μένα, απλώ περνάω καλά. Αυτό είναι ψυχολογικό. Όταν αρχίζει ο άνθρωπο να ψάχνει για ποιο λόγο είμαι μαζί του και ποια είναι η προοπτική τη σχέση, για παράδειγμα, αρχίζει το πράγμα να μπαίνει σε μια άλλη διαδικασία. Και ρωτάω ο άνθρωπο τον εαυτό του, Τώρα αυτή την κοπέλα την έχω για παιχνίδι, σαν μια οδοντόβουρτσα και την πετάξω αργότερα. Αν τη χρησιμοποιήσω, ή για μένα κάτι σημαντικότερο. Και ψάχνω να βρω τι είναι. Και εφόσον βρω τι είναι, βρίσκω τον λόγο ζωή, την πρόταση ζωή, την προοπτική τη σχέση μα. Τότε μπαίνει μια άλλη διαδικασία ξεφεύγει από έναν επίπεδο λόγος ζωής και ψάχνει να βαθύτερο λόγο επικοινωνίας. Ένα παραδειγματάκι δεν ξέρω κατά πόσο είναι ακριβές, ακριβή το παράδειγμα. Ε, και η συντροφία, η συζυγία, ο γάμος είναι η ψυχολογική ανάγκη του ανθρώπου για σύντροφου. που μπορεί να πάρει πνευματικές διαστάσεις είναι αν θέλετε ένα ανθρώπινο πλαίσιο στο οποίο μπορεί να αναπτυχθεί ο Λόγος του Θεού συντροφία κάτι πολύ ανθρώπινο είναι το πλαίσιο μας στο οποίο μπορεί να καρποφορήσει η αλήθεια να καρποφορήσει ο Λόγος του Θεού Επομένως, δεν πρέπει να περιφρονούμε την ψυχολογική κατάσταση του ανθρώπου, ακόμη και στις διαπροσωπικές σχέσεις. Πολλές φορέ εμείς είμαστε κολλημένοι σε μια ιδέα, σε μια άποψη, σε μια αλήθεια που φανταζόμαστε εμείς στην καθημερινότητα και δεν την προβάλλουμε στο συγκεκριμένο άνθρωπο που έχουμε απέναντί μας και δεν είμαστε ανθρώπινοι. Απλώ εμεί έχουμε την ιδέα, την διδασκαλία, την άποψη και ζούμε με κέντρο την άποψη και όχι τον άνθρωπο. Πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη και την κατάσταση και τη δεκτικότητα του ανθρώπου. Να βγούμε από τη δική μας ιδέα, από τη δική μας δυνατότητα και να δούμε και τις δυνατότητες του άλλου ανθρώπου και σύμφωνα με αυτές να λειτουργήσουμε. Να Λευτέρη, αυτός είναι πνευματικός λόγος. Είναι μια αξία ζωής που έχει πνευματική βάση. Η αγάπη για παράδειγμα μέσα σε ένα ψυχολογικό γονό είναι ένα δικαίωμα, είναι μια απόλαυση, είναι μια προπτική ευτυχία. Σε έναν λόγο πνευματικό, η αγάπη είναι η δυνατότητα να μπω στην θέση του άλλου ανθρώπου, να το σεβαστώ, να τον κάνουν να αισθάνεται καλά, να τον αναπαύσω. Ξεφεύγει ο άνθρωπος από το ψυχολογικό, αλλά μπαίνει στη διαδικασία τη πνευματική καταστάσεως. και αν πατήσω μου για άλλη μου. Τι είδους αρχές είναι αυτές για παράδειγμα Πες μου να καταλάβω Αν οι αρχές αυτές Αυτές οι αρχές για σένα Είναι αλήθεια Και πιστεύεις ότι έχω θεραπευτική αξία Και για τον άλλο Πατώντας τις αρχές μου Πατώ την αγάπη Αναπάω τον άλλο Δεν είναι κατανάγκη να τον κάνω να αισθάνεται ή να, να, να, να τον ταντεύω Δεν είναι τάντεμα κατανάγκη ε, αλλά ε, κάνω τον άλλο να αναπαυτεί του δίνω αυτό που είναι τροφή πραγματικά για αυτό που μπορεί αρχικά να είναι επόδυνο για εκείνον αυτή η ακρόαση του λόγου ή της τάση μου να μην βγαίνει εμπάθεια από μένα ασφαλώς να, να βγαίνει μια διαδικασία θετική προς τον άλλον άνθρωπο mm. να κατανοήσω τις δυνατότητες τη δεκτικότητά του και εφόσον υπάρχει αυτή η δεκτικότητα και είναι όριμος για τον λόγο γιατί να πατήσω την αλήθεια, γιατί να πατήσω τι αρχές μου, δεν καταλαβαίνω. Εάν δεν είναι έτοιμος ο άλλος να ακούσεις, σοπαίνω. Εάν οι αρχές μου είναι, είναι θέμα α, καταρχήν τακτικής ή συμπεριφορά, ασφαλώς, θα το υπερβώ, θα υπερβώ τον νόμο. Αν είναι υπόθεση συμπεριφοράς, θα ξεπεράσω αυτή τη συμπεριφορά. Ακόμα εάν πατώντα αυτές τι αρχές που ξεφεύγουν την έννοια τη συμπεριφοράς, και είναι ουσία. Αν πρόκειται να περισσώσω κάτι πιο ουσιαστικό θα θυσιάσω και θα υπερβολώ και αυτές τις αξίες. Όπως λέει ένας Άγιος, δεν θυμάμαι ποιος, όταν μιλάει για την οικονομία της Εκκλησίας. Λέει όταν για ποιο λόγο να υπάρχει, όταν ένα καράβι βουλιάζει, πετάς και το εμπόρευμα να σωθούν οι άνθρωποι. Εάν είναι προς του ανθρώπου ουσιαστικότεροι πολλές φορές μπορούμε να παραβούμε... Και κάποια πράγματα που είναι οι αρχέ μα και είναι ουσιαστικά. Αυτή όμω η ανατροπή γίνεται όταν έχει ο άνθρωπο μια εσωτερική δύναμη που αυτή η εσωτερική δύναμη είναι τα ταπείνωση και αγάπη. Να δούμε τέλο πάντων στη συνέχεια να μπούμε στο θέμα μας. Μήπω κανεί άλλος κάτι, Λοιπόν, να δούμε γιατί η σχέση, γιατί ο άνθρωπο φτιάχνει σχέση, για ποιον λόγο, Γιατί να γίνεται γάμο, Γιατί ο γάμο. Ψάχνοντας το βρήκαμε ότι έχουμε δύο επίπεδα. Έχουμε το κοσμικό επίπεδο και το εκκλησιαστικό επίπεδο. Στο κοσμικό επίπεδο θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο άνθρωπος κάνει γάμου, κάνει σχέση, βασικά σε δύο, για δύο λόγους. Ένα είναι η βιολογική ανάγκη που μπορεί να εκφραστεί ως ερωτική επαφή ή τεκνογονία βιολογική ανάγκη. Και ο δεύτερος λόγος είναι η κοινωνική δικαίωση. Ο άνθρωπος αν δεν έχει μια σχέση για έναν γάμο θεωρείται κάτι αρνητικό τουλάχιστον μέχρι τώρα στο πλαίσιο της κοινωνίας. Είτε το στενότερο που είναι η οικογένεια που βιάζει τα παιδιά να παντρευτούν να αποκατασταθούν ιδίω όταν πρόκειται για γυναίκα αλλά και σε ένα ευρύτερο πλαίσιο. Νιώθει ο άνθρωπος ότι ο γάμος πέρα από την προσωπική του δικαίωση είναι και μια κοινωνική δικαίωση. Για αυτούς κυρίως τους λόγους, αυτούς τους δύο λόγους βασικά μπορούν να υπάρχουν και άλλοι υπολόγοι, υποδιαιρέσεις αυτών των λόγων, αλλά για αυτούς δύο λόγους, για την βιολογική ανάγκη, που μπορεί να είναι και η ψυχολογική ανάγκη, η συναισθηματική ανάγκη, η ευρύτερη ερωτική ανάγκη του ανθρώπου και η ανάγκη η ιδεολογική της διαιώνυνσης. Και το δεύτερο πλαίσιο είναι αυτό που είπαμε, η κοινωνική δικαίωση. Σε αυτές λοιπόν τις μορφές υπάρχουν δύο αποκλήσεις, η συντηρητική και η φιλελεύθερη. Η συντηρητική είναι που λέει ότι πρέπει να είσαι άνθρωπο να παντρευτεί, να τα περάσει ηλικία, να έχει ε, την δουλειά σου, να έχει ε, και τι δυνατότητε να ζήσει στην οικογένεια. Αυτό που δημιουργεί ο άνθρωπο στο μυαλό του, έτσι, βάζει έναν προγραμματισμό. Σε αυτό το συντηρητικό πλαίσιο συνήθω ακολούθη ο άνθρωπο που είναι ένα χαρακτήρα όχι έντονο, δεν έχει τόσο πάθο για τη ζωή, είναι χαμηλότερων τόνων. Αυτό είναι ο ψυχισμό του. Ε, είτε ο άνθρωπος που έχει αυτή την αγωγή από το σπίτι οι γονείς δεν ήταν μέν τη εκκλησία, αλλά είχαν έναν συντηρητισμό και ο άνθρωπος απέκτησε αυτό το συντηρητισμό που εντάξει δεν θέλει πολλά πράγματα και γι αυτός έκανε μια οικογένεια πάντρε μου μια οικογένεια έναν άντρα θέλω δεν θέλω παραπάνω να κάνω και ένα δύο παιδιά τι θέλω στη ζωή δηλαδή αυτή η χλιαρή άποψη αυτή μια συντηρητική έκδοση Υπάρχει και η φιλεύθερη άποψη που λέει ο έρωτας δόθηκε για να ζήσουμε. Και γιατί να μην έχω πολλούς συντρόφους να απολαύσω τη ζωή. Είναι εμπειρία αυτά τα πράγματα και πρέπει να αποκτήσω εμπειρία για να ξέρω τι κάνω στη ζωή. Πώς να γνωρίσω σύντροφό μου, πώς να καταλάβω αν ταιριάζουμε, αν δεν κοιμηθώ και με δεκαδιά, καμιά δεκαριά ανθρώπους. Να μην είμαι να ξέρω τι μου γίνεται. που κυρίως στον άντρα λειτουργεί πιο πολύ η σωματική ανάγκη χωρίς να περιφωνεί το, το, το συναισθηματικό στη γυναίκα προέχει η συναισθηματική ανάγκη χωρίς να περιφωνεί το σωματικό λοιπόν, αλλά πολλές φορές πίσω από αυτή την αιμονή του ανθρώπου, σε αυτή την ιδέα σε αυτή την ερωτική ένταση που μπορεί να εκφράζει τον χαρακτήρα, γιατί υπάρχει ο χλιαρός, υπάρχει ο θερμός τύπος ανθρώπων, λοιπόν κρύβονται πολλές ελλείψεις που φαίνονται ότι έχουν βάση ψυχολογική αλλά η θεραπεία τους έχει βάση πνευματική και αυτή η ψυχολογική έλλειψη πολλές φορές είναι δώρο του Θεού για να ψάξουμε την θεραπεία και αυτή η θεραπεία περνά μέσα από το, ψυχολο... από το πνευματικό γεγονό. για παράδειγμα Οι εύκολε γυναίκες συνήθως είναι αυτές οι οποίες δεν είχαν αγάπη στο σπίτι στην παιδική ηλικία και από τον πατέρα δεν τράφηκε το συναισθηματικό του δοχείων ούτως ώστε να έχουν μια αυτοεπεποίθηση και μια αυτοεκτίμηση και αυτή του σημείον ηξίαν ασφάλεια τους οδηγεί στο να διεκδικήσουν την αποδοχή Έχοντα εραστέ. Και ο πιο εύκολο δρόμο είναι να δώσει αυτό που ζητάει κανένα άντρα, το σώμα. Λοιπόν, υπάρχει η βάση λοιπόν, Δεν είναι. Αν πάει σε ένα πνευματικό, μπορεί να την καταρρκέσει, αλλά ότι είσαι πόρνη είσαι έτσι αλλιώ. Το πρόβλημα δεν είναι αυτό. Το πρόβλημα είναι βαθύτερο. Ότι δεν εκτιμά ο άνθρωπο τον εαυτό του και οδηγείται σε αυτήν την κατάσταση. Να ή που πρέπει να σεβαστεί ο πνευματικό λόγο, τον ψυχολογικό επίπεδο του ανθρώπου. Και η θεραπεία όμω δεν περνάει από μια. Διαδικασία μόνο ψυχολογικού λόγου. Εντάξει, να ψάξει, να κάνει ξεχανάει, Αυτά σε αυτό το αποτέλεσμα. Η θεραπεία ποια είναι. Η θεραπεία ποια είναι, να σου πει να έχει ή να μην έχει τελικά εραστές. Δεν σου είναι το πρόβλημα. Η θεραπεία λοιπόν έχει πνευματική βάση. Πρέπει να βοηθηθεί ο άνθρωπο μέσα από την πνευματική ζωή να εμπιστευτεί τον Θεό και να πιστέψει στην αξία που του δώσε ο Θεό. Πρέπει να γευτεί λοιπόν και να βεβαιωθεί ο άνθρωπο για την αγάπη του Θεού. Όσο λοιπόν έναν τέτοιο άνθρωπο τον κατακαιραυνώνεις, περισσότερο τον α... του ακυρώνει τη δυνατότητα θεραπείας. Όσο περισσότερο τον ενθαρρύνεις υπομειμνής κοντάς του, υπενθυμίζοντάς την αγάπη του Θεού. Όχι μόνο με τα λόγια, αλλά και με τι τάσει ζωής και με τη συμπεριφορά, αυτός ο άνθρωπος σιγά σιγά θα βρίσκει την προσωπική του αξία, θα ανορθώνεται και θα μπήνει σε μια ενισορροπία. Έτσι λοιπόν πολλές φορές οι εξαρτήσεις που μπορεί να είναι αυτές οι των ερωτικών σχέσεων να έχει αυτήν το πλαίσιο της ανασφάλειας, της έλλειψης αυτοεκτήμησης μπορεί να έχει τον φόβων, τη μελαγχολία. Πολλές φορές αν ψάξουν πίσω από τις εξαρτήσεις των ανθρώπων μπορεί να μην είναι μόνο αυτό εξάρτηση να είναι ο τζόγος. Να είναι η ενασχόληση με την πολιτική, με ένα μανιακό τρόπο γιατί ο άνθρωπος είναι φιλόδοξος. Με οτιδήποτε άλλο, αν το αποκωδικοποιήσουμε να δούμε ότι είναι η καταθλιπτικότητα ανθρωποίησης από όλα αυτά. Και προσπαθεί με να ξεπεράσει την καταθλιπτικότητα με κάποιον τρόπο που θα φαίνεται σημαντικός για αυτόν και θα του δημιουργεί μια έκρηξη ενθουσιασμού, θα είναι ένα, ένα φωτάκι που θα, του, που θα τον κάνει να έχει μια ένα κίνητρο κάπως να σταθεί στα πόδια του. Αυτό λοιπόν γεννά της εξαρτήθησης, καταθλιπτικότητα. Ας πούμε, ε, όταν ένας άνθρωπος δεν μπορεί να μείνει στο σπίτι ήσυχος και μόνος κάποιος θέλει δρακώς να βγαίνει, δείχνει ότι είναι άδειο μέσα το άνθρωπος. Αν είσαι γεμάτο, αναπάβει στον χώρο. Όταν είσαι άδειο, θέλει διαρκώ να βγαίνει από εδώ, να κάνει φασαρία από εκεί. Αυτό είναι ένα εξάρτηση. Οι πολλέ σχέσει, η φιλία, όταν γίνει εξάρτηση και περιεχόμενο ζωή και μα καθορίζει, δείχνει κάτι, υπάρχει μια καταθλιπτικότητα μέσα μα. Που πολλέ φορέ πίσω από αυτήν την καταθλιπτικότητα βρίσκεται η απουσία του νοήματο και σε πολλέ περιπτώσει ο φόβο του θανάτου. Πολλές φορές όταν είναι εκπληκτικό το έχω ακούσει από πολλούς ανθρώπους μετά από ένα θλιβερό γεγονός θανάτου τη μέρα της κυρία που κάνανε έρωτα με έναν έντονον τρόπο που δείχνει κάτι. Προσπαθεί ο άνθρωπος να ξεχάσει, να λησμονήσει, να αντιμετωπίσει, να αποθύσει το γεγονός των θλιβερών του θανάτου. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν τη φελεύθερης έκδοση τις προσέγγισης αυτή της κοσμικού του γάμου μέτρων υπάρχει ηθικής. Ποιον εφόσον δεν ενοχλώ τον άλλο τι πρόβλημα έχεις. Είχα περιπτώσεις και αυτό μπορεί να τις έχετε ακούσει κι εσείς ανθρώπων οι οποίοι δεν πήγαιναν καλά στην σχέση τους και επειδή δεν μπορούσαν να ξεκαθαρίσουν την σχέση να τη βάλω σε ένα πλαίσιο. Έχουμε, για παράδειγμα, έναν άντρα ο οποίο δεν περνά καλά με τη γυναίκα του. Συναντά προβλήματα εφόσον περάσει δύο-τρία χρόνια γάμου ή και λιγότερο που φύγει το θαύμα του ενθουσιασμού και αποκαλύπτεται πλέον ο άνθρωπο ποιο είναι. Και υπάρχει δυσκολία τη συνύπαρξη. Τότε δεν ξέρει τι να κάνει, έχει χαμένα. Γιατί δεν είχε και τη γνώση από πριν πώ να κινηθείς Άφησε πολλά πράγματα. Να φύγουν στο κενό, δημιουργήθηκαν πολλά αποθημένα Χάθηκε ο έλεγχος τελικά τη Δεν μπορούσες να κουμπαντάρεις τη σχέση. Το έπεσε κάνοντας κάνοντα όλα τα χατήρια και κάποιε μια και θέλοντα κάποια στιγμή να αριοθετήσεις τη σχέση, δεν μπόρεσες. Να, Αυτό που παρεξηγούμε, όπως είπαμε και προηγουμένω, αγάπη δεν είναι να κάνω τα χατήρια διαρκώ. Αγάπη σημαίνει να δίνουμε επίγνωση. Επίγνωση πια. Να μπορέσει η σχέση. Να αναπτυχθεί προς ωφέλη άν της. Πολλές φορές το να κάνω διαρκώς το καλό. Δεν είναι γιατί αγαπώ τον άλλον, αλλά φοβούμε να μην τον χάσω. Ή να δώσω καλή κόνα στον άλλον γιατί δεν έχω καλή κόνα για τον εαυτό μου. Και για να κουκουλώσω την ασχήνια μου είμαι πάντα καλός και πρόσχαρος προς τον άλλον. Ε, Έχρι πότε θα γίνεται αυτό το πράγμα, θα το εκμεταλλευτεί κάποια στιγμή. Τότε τι γίνεται, τα δύσκολα. Δεν μπορεί ο άνθρωπο πριν να κουματάρει σχέσει, δεν ξέρει από πού να ξεκινήσει. Είναι πολύ δύσκολο να περάσουν χρόνια σε αυτήν την κατάσταση, δεν ξέρει ποια είναι η πραγματικότητα του ενό και του άλλου και από πού να ξεκινήσει να ξεδιαλύνει την υπόθεση. Και τότε ο άνθρωπο βρίσκει τη λύση. Αχ, πατερ μου, μέχρι τώρα ήμουν τυφλό. Νόμιζα ότι περνούσα καλά, μέχρι που γνώρισα αυτήν. Που μου άνοιξαν τα μάτια και κατάλαβα τι σημαίνει έρωτα, τι σημαίνει ζωή. Και τότε τι γίνεται. Έχουμε μια εσωτερική σύγκρουση. Είμαι και τη εκκλησία. Πώ θα το κάνω αυτό, Θα πείσω τον παπά ότι έχω δίκιο και δεν πάει άλλο η σχέση. Και αρχίζει και σου λέει και σου λέει και σου λέει, τι θέλει τώρα αυτό με τέτοια ένταση, με τέτοια μάνη αφού το εξήγησε. Τι θέλει, Θέλει να δικαιώσει την επιλογή του. Την επιλογή του χωρισμού, για παράδειγμα. Και συγκρούεται μέσα του να χωρίσω ή να με χωρίσω. Να μείνω μίζερο με μια γυναίκα που δεν με καταλαβαίνει να πεταχτώ στα ουράνια με άνθρωπο που με καταλαβαίνει. Και τότε έχουμε κάνει και την τρίτη λύση. Να αυτή είναι η λύση αυτή τη φιλελεύθερη άποψη. Ο φίλο μου θα πει: Εσύ μην είσαι χαζού, μην την οικογένειά σου. Είχε την κόμμενα, κάτσε και με την γυναίκα σου ή σιγά. Αρκεί να με το μάθει. Να μην ενοχλεί κανένα. Και μάλιστα αυτό μπορεί να συσσωροποιήσει. Να είναι και ένα παράγοντα ισορροπία, ο οποίο μου να σε κάνει πιο. Πάτε, σοβαρά. Ξέρει πόσο ήρεμο στο σπίτι μετά. Ο ψυχολογικό λόγο. Ο πνευματικό λόγο όμω έχει να κάνει. Με μια εσωτερική διερεύνηση Στοιχείων τέτοιων Που να ξυπνήσω εγώ Και να δώσω δυνατότητες να ομορφύνει και ο σύντροφός μου Να δώσεις δυνατότητες να λοιωθεί και ο σύντροφός μου Έτσι λοιπόν χοντρο, χοντρικά θα λέγαμε Ότι αυτή είναι η κοσμική προσέγγιση Του γεγονότος Τη σχέσης ή του γάμου Θα μπορούσαμε και πολλά άλλα να πούμε Αλλά γενικά αυτά για να δούμε συνέχεια και άλλα πράγματα Η εκκλησιαστική άποψη Η εκκλησιαστική προσέγγιση Ο Άγιος Χρυσόστομος λέει Ότι για δυο λόγους Υπάρχει ο γάμος Ο ένας λόγος λέει Είναι για την πύρωση της σαρκός Για την αγάπη δηλαδή Για τον έρωταν Όπως λέει ο Παύλος, ο καθένας να έχει την γυναίκα του, τον άντρα της, για να μην υπάρχει πορνεία. Και ο δεύτερος λόγος, λέει, είναι για την τεκνογονία για το αυξάνεσθε και πληθύνεστε. Εκ των δύο λόγων, σημαντικότερος δεν είναι ο πρώτος, γιατί ήδη επληθύνθη η οικουμένη. Αυτό λέει ο Αγίος και δεν πολλές φορές προσωπικά βρίσκομαι σε απορία γιατί μένει πολλές φορές η εκκλησία τόσο πολύ στην εκνογωνία, στην πολυτεκνία. Όταν μάλιστα ο άνθρωπος δεν έχει και δυνάμεις σωματικές, υλικές, ψυχολογικές και πνευματικές για να μεγαλώσει τα παιδιά αλλά να δει και το γεγονός της σωτηρίας, της σχέσης του, του συντρόφου του και την προσωπική, είναι ερώτημα αυτό. Δεν είναι θέση, είναι ερώτημα, είναι δίλημα. Μιλούμε για την θέση του Αγίου Αντοχρυστοστόμου. Λοιπόν, εκ των ισχυροτέρων λόγων είναι ο πρώτος ο πιο δυνατός που είναι η αγάπη, η σχέση και η ενότητα του ζευγαριού. Που σημαίνει λοιπόν σχέση, η δυνατότητα αγάπης η δυνατότητα ανοίγματο προς την ζωή. Τη σήμενη ζωή. Δηλαδή η δυνατότητα το ζευγάρι να ανοιχθεί προς τη ζωή. Προς το γεγονός της ζωής. Όχι μόνο το πνευματικό, αλλά και το καθημερινό γεγονός, το βιολογικό το ψυχολογικό και όχι μόνο αυτό αλλά και το πνευματικό. Είναι η δυνατότητα δηλαδή του ζευγαριού να ανοιχθεί στο γεγονός της ζωής. Η αποκοινού δηλαδή αναζήτηση του νοήματος. Ερώτημα. Αναζήτηση του νοήματος. Κάτσε, έχουμε και πρακτικά πράγματα να κάνουμε. Να πάρουμε το δανείο, να πάρουμε ένα σπίτι, να βρουν και δύο δουλειά, να δούμε πώς θα τα καταφέρουμε. Η δουλειά μας είναι μακριά, πάρουμε και ένα μάξι. Ε, τώρα τι νοήματος. Έχουμε καιρό έχουμε και για τέτοια πράγματα. Η από αναζήτηση του νοήματο όχι σε ένα φανταστικό κόσμο, αλλά στον πραγματικό κόσμο, στον πρακτικό κόσμο με τις δυσκολίες, τις ευκολίε, τις δυστυχίες ή τα ευχάριστα Η αναζήτηση του νοήματο δεν έχει να κάνει με το σωματικό κόπο, αλλά έχει με τη δυνατότητα αυτός ο σωματικός κόπο να καρποφορεί. Η αναζήτηση του νοήματος δεν είναι μια σπατάλη δυνάμεων άκερη και άστοχη και άσκοπη Αλλά η αναζήτηση του νοήματος είναι η αναζήτηση του τρόπου ο κόπο μου, ο καθημερινό, ο φαινομενικά φτηνό να έχει αξία Να έχει προτική, να έχει δύναμη, να είναι τη ζωής Στην Ορθόδοξη Εκκλησία δεν υποτιμάται το καθημεριόν των υλικών Αναζήτηση του νοήματος είναι να υπάρχει η δυνατότητα και η ορίμανση του ανθρώπου και της σχέσεως που το φαγητό μου να είναι απόλαυση και να είναι ευχαριστία Θεού. Ο ερωτά μου να είναι αληθινή κοινωνία με τον σύντροφό μου που να είναι μια πρόγευση του Παραδείσου. Αυτό δεν έχει να κάνει με το πόσο χρόνο έχουμε ή δεν έχουμε, αλλά έχει να κάνει με τη στάση ζωής. Επομένως, βασικό στοιχείο σε αυτή τη σχέση είναι η κοινού αναζήτηση του νοήματος. Είναι από κοινού αναζήτηση του νοήματος. Δηλαδή. Πώς γίνεται να υπάρχει από κοινού αναζήτηση του νοήματο όταν ο ένα είναι Εκκλησία και όλος δεν έχει σχέση με την αυτό που είναι εκτό Εκκλησία καταλαβαίνει το νόημα και αυτός που είναι εντό δεν το καταλαβαίνει. Συνήθω έτσι συμβαίνει. Ξέρετε, πολλέ φορέ η χριστιανική έκδοση του γάμου. Είναι τι, ξέρει είναι η χριστιανική έκδοση του γάμου. Ό,τι κάνουν οι κοσμικοί, απλώ ακολουθούμε και το χριστιανικό τυπικό. Οπότε κανεί οχυρώνεται πίσω από το τυπικό και δεν αναζητά κάποια πράγματα και δεν βάζει ερωτήματα στον εαυτό του. Νιώθει εξασφαλισμένο και σίγουρο. Ενώ όλο ο οποίο μπορεί να παλαβώσει στην τρέλα του, μπορεί κάτι να ξυπνήσει. Με αυτή την έννοια το λέμε. Τέλο πάντων, όταν κάνει κάποιο επιλογή ενό συντρόφου, την κάνει τυχαία. Ασφαλώς θέλγεται από κάποιον άλλον, θέλγεται έτσι, θέλγεται, σου αρέσει κάποιος άνθρωπος, προχωράς να τον γνωρίσεις περισσότερο και βλέπεις αν υπάρχουν οι δυνατότητες να μην μείνει μόνο σε αυτό, να προχωρήσεις και παραπέρα. Εκτός αν θέλεις να ρισκάρεις, να ρισκάρεις και να δεις ξεκινούμε και βλέπουμε. Υπάρχουν περιπτώσεις που κανείς χωρίς να έχοντας άγνοια, όπως συμβαίνει σήμερα, προχωράει και στην πορεία βλέπει και λέει όχι. Τι γίνεται εδώ, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Αλλά να ξέρουμε πως αυτά δεν είναι δεδομένα κάθε στιγμή. Είναι πάλι η ζωή μας. Και αυτή η αναζήτηση του νοήματος δεν θα γίνει με θεολογίες. Θα γίνει με απλά, πρακτικά, καθημερινά πράγματα. Που εκφράζουν μια θυσιαστικότητα. Που εκφράζουν ένα σεβασμό. Που εκφράζουν έναν υπολογισμό. Υπολογίζουν τον άλλον άνθρωπο. Μπορεί κάποιο. Για παράδειγμα, να πηγαίνει στην εκκλησία να έχει πνευματικό, να κοινωνεί, να κάνει του κανόνε του και όταν πρόκειται να συνενθεί με κάποιον, με τον σύντροφό του σε απλά πράγματα, φαίνεται σκληρό διαπραγματευτή και αρκετά συνθεροντολόγο με στη σχέση και δυσκολεύεται να θυσιάσει το ελάχιστο δικαίωμά του. Και ο άλλο ο Κακομήρη, που δεν έχει και πολύ ιδέα, έχει μια φυσική νευασίτη, η οποία καλλιέργησε και δείχνει περισσότερο θυσιαστικότητα. Ποιο είναι ο χριστιανός? Ποιο πλησιάζει το νόημα πιο πολύ. Πολλές φορές λοιπόν κάποιος νομίζει ότι έχει το νόημα γιατί το γνωρίζει γνωσιολογικά, το αναφέρει, αρχίζει και λέει θεωρίες και συμπράξει τίποτα, δεν ζει. Ποιο άλλος ζούμε στην άγνοια του, το ζει, απλώς δεν ξέρει να το ονομάσει ακόμα. Οπότε δεν πρέπει να είμαστε απόλυτοι σε αυτό το πλαίσιο, έχει ευθύνη ο άνθρωπος για την επιλογή που κάνει, αλλά έχει ευθύνη Καθημερινή στο τι ζει και οφείλωμεν και είναι αυτό ένα σημαντικό στοιχείο σε μια σχέση που θέλει να είναι ζωντανή να υπάρχει το στοιχείο της έκπληξη και της έμπνευση. Πώς μπορεί μια σχέση να ονομάζεται χριστιανική όταν η σχέση βαλτώνει και ο δεν έχει με τι να γεμίσει Να περιεχόμενο τη ζωή του και τη σχέση του Ένας άνθρωπος Ο οποίος είναι ζωντανός Είναι α το πούμε άνθρωπος Του Θεού Έχει αυτά τα δύο βασικά στοιχεία Το στοιχείο της έκπληξης Και της έμπνευσης Και, αυ και αυτό το έχει Κυνηγώντας το νόημα Στη ζωή Δεν αφήνει κάτι έτσι να φύγει Τυχαία έγινε στη ζωή του Ούτε ένα ψήρα που ψυχαναλύει, αλλά σέβεται τη ζωή του. Σέβεται τους ανθρώπους που οικονόμησε ο Θεός να αυτούς τη ζωή του. Σέβεται τα γεγονότα της ζωής του και προσπαθεί να διδαχθεί από αυτά. Να πάρει μηνύματα από αυτά τα γεγονότα. Αυτό το κυνήγι, με αυτή την έννοια όχι με αυτό το ψυχοπλάκο με αυτή την εσωτερική διανοητική ένταση Αναζητεί ο άνθρωπο το νόημα και μέσα σε αυτό το πλαίσιο μπορεί να βρει καθημερινά ένα στοιχείο έμπνευση και έκπληξη. Δεν είναι βαρετός ο άνθρωπος, δεν είναι βαρετή και η σχέση. Έτσι λοιπόν, αναζητεί ο άνθρωπος το νόημα, αναζητεί τι είναι η σχέση, τι είναι η σχέση. Κάποτε μου είπε κάποιο ένα παράδειγμα που μου άρεσε πάρα πολύ. Λέει, έδωσε μια παραστατική έκφραση της ερωτικής σχέσης, της σχέσης αγάπης στο ζευγάρι και έλεγε δεν είναι δύο άνθρωποι που κοιτούν ο ένας τον άλλον και προσπαθεί ο να ζήσει από τον άλλον αλλά είναι μια σχέση που κρατάει ο ένας στο χέρι του άλλου και βλέπουν στην ίδια κατεύθυνση των Χριστών και είναι τριαδική η σχέση, είναι τρεις αυτή τη σχέση στο γάμο και αυτή η αναφορά προς τον Χριστό είναι που ξαγιάζει εμπνέει αναπτύσσει την σχέση έτσι λοιπόν όλη αυτή η πορεία από τα πιο για, μη φάντασήκαν όταν μιλούμε για το Χριστό μιλούμε για μια σχέση εξαϊλωμένη αγγελική και φαγητό και δουλειά και έρωτας και παιδιά και καθημερινά αλλά σε όλα αυτά να υπάρξει το πνεύμα του Χριστού να υπάρχει αυτή η προοπτική του Χριστού σε όλα αυτά τα πράγματα λοιπόν τι μπορεί να κάνει η σχέση Βρίσκεις έναν άνθρωπο Που θα σου δώσει το χέρι του Και θα του δω, δώσει το χέρι σου Για να σε αυτή η κατεύθυνση Έναν άνθρωπο που θα τον εμπιστευτείς Πώς θα τον εμπιστευτείς Όταν τον γνωρίσεις Πρέπει να ελευθερωθεί με αυτόν τον άνθρωπο Που μπορεί να ακούσει και την ιδιοραιθμία σου ο ερεταστή είναι ένα ξεγύμνομα, όπω ξεγυμνώνει το σώμα του άλλου άνθρωπο. Και είναι ταπείνωση αυτό, δεν είναι ταπείνωση, ε! Ξεγυμνώνει το σώμα του έναν του άλλου άνθρωπου. Η ερωτική σχέση είναι μια ταπείνωση. Λε, δεν, δεν μπορώ να ζήσω χωρί τον άλλον άνθρωπο. Δεν είμαι αυτάρκη, δεν είμαι αυτοδύναμος. Αυτά λοιπόν ο άνθρωπο ξεγυμνώνεται με τον τρόπο, αρχίζει να ξεγυμνώνεται και την ψυχή του. Και μπορεί να υπάρξει βαθύτερη επικοινωνία με τον σύντροφο και μπορείς τότε να του πεις και το λογισμό σου την αναζήτησή σου την αφισβήτησή σου τον πόνο σου, την αγωνία σου αυτό ας το πούμε κατά κάποιον τρόπο είναι η προοπτική της η εκκλησιαστική προοπτική της σχέσης και του γάμου οικειώνεσαι το συνάνθρωπος το σύντροφό σου σε ένα πλαίσιο ανθρώπινο αποκτάς μια συγγένεια βιολογική σωματική για να υπάρξει και δυνατότητα συντροφίας σε αυτή την προοπτική και αναζήτηση του νοήματος του Χριστού να υπάρχει μια συγγένεια που θα σε οδηγήσει σε αυτή την αναφορά και αναζήτηση του Χριστού δεν είναι κάτι που ξεκινάει και καταλήγει εκεί είναι αυτό που ξεκινάει από αυτό και προχωράει παραπέρα για να μπορεί να δίνει νόημα στη σχέση είναι, είναι ένα, ένα ερώτημα που μπορεί να τεθεί δεν κουράζονται οι σύντροφοι συνέχεια μαζί ήδη και ήδη έλεγε κάποιος μου, λέγε, μου είτε τη γυναίκα σου αγκαλιάζει από ένα διάστημα είτε το μαξιλάρι σου τι και λέει τώρα αυτός ο άνθρωπος πως μπορεί να σου ζωντανέψει τη σάρκα του άλλου ανθρώπου και ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μάλιστα είναι ανικανοποίητος, είναι άνθρωπος φλογερός, είναι φωτιά πως μπορεί να σταθεί σε αυτή τη σχέση, πως μπορεί να μην βασανίζεται πρέπει να βρεθεί κάτι άλλο που να ζωογονήσει την σχέση, να αιματώσει την σχέση δεν αυτό, δεν είναι. Και αυτό δεν είναι. Ένα, ένα, μια, ο άνθρωπος, ο, οι άνθρωποι που δεν το γνωρίζουν, που, που υπάρχει με μια ανοριμότητα στον κόσμο, αρχίζουν να αναλύουν μέσα από σεξολόγου, ασκητές και πάει, και λέει να του αναλύσει τι φταίει και σου λέει χίλια δύο πράγματα, ή μπορεί να σου πει. Βρε άλλο σύντροφο, κάνε το άλλο κόλπο, βγάλε πάθο, πάνε εκδρομή, πάνε ξεκούρασε, Άφησε τα που βγαίνει, χάσει να είσαι πιο χαλαρό, βγάλε τις έννοιε σου. Μια-δυο θα το κάνει μετά πάλι. Θα τελειώσει η ιστορία αυτή. Κάτι πρέπει να γίνει, το πρόσωπο να ζωντανεύσει. ύπαρξη να είναι τέτοιου είδου που να σου λέει κάτι. Και αν δεν σου λέει κάτι, εδώ είναι η αγάπη. Δέσε τώρα το ψυχολογικό με το πνευματικό. Το ψυχολογικό δεν μου λέει κάτι, να βρω κάτι άλλο, άστο να βρω κάτι άλλο. Πνευματικό σημαίνει να πω σε αυτή την εσωτερική διεργασία που να αναστήσω το πρόσωπο του άλλου ανθρώπου για μένα. Να, να έχει, να έχει δυνατότητε ζωή. Και αυτό δεν το κάνει μόνο ο άλλο άνθρωπο. Και εγώ τον εμπνέω για κάτι τέτοιο και αντίστροφο. Αλλά πώ να αποκτήσει ο άνθρωπο αυτού του μηχανισμού όταν δεν είναι κενός άνθρωπο. Είτε κοσμικό είτε χριστιανικός Ο κοσμικό είπαμε τι κάνει ο χριστιανό, κοινώνει, εξομολογήθηκα μια χαρά με ωραία. Και είμαι και πάρθενος, άρα θα μου βρείτε την καλύτερη ο Θεός <Κι> Θέλετε κάτι μέχρι να το να ρωτήσετε <Κι> Και είναι σημαντικό τελικά ότι ο γάμος Κατήνται σε να είναι ο δολοφόνος Της πνευματικής και της συναισθηματικής ζωής του ανθρώπου Γιατί γίνεται μια σύμβαση Ο άνθρωποι βολεύεται σε αυτήν Εξασφαλίζεται και δεν, να δεν μπορεί να αναπτυχθεί περισσότερο Πεςτε αυτό που λέτε για την έκπληξη και την έμπνευση μέσα στις σχέσεις μπορείτε να μας δώσετε κάποιο παράδειγμα που λέτε για μεταδιαλήγη και κατανοητών Αυτό που είπαμε για την έκπληξη και έμπνευση ένα παράδειγμα που μπορεί να γίνει πιο κατανοητό ε, Πολλοί άνθρωποι λένε ε, Πρέπει πάτερ μου να δω αν ταιριάζει η χημία μας. <Κι> και αν ταιριάζουν οι άβρε μας. Οι ενέργειές μας. Νομίζω έτσι πλησία αυτό αυτόν τον άνθρωπο και έτσι από πρώτη αίσθηση νομίζω ότι είναι άνθρωπός μου. Αυτό που ακούγεται λίγο καλαμπούρ έχει μία δόση αλήθειας. Με ποια Ότι αυτό που έχει ο άνθρωπος μέσα στην καρδιά του βγαίνει από τα, απ τα κύτταρά του βγαίνει εξωτερικεύεται βγαίνει αν λοιπόν ο άνθρωπος είναι ένα άνθρωπος χωρίς Θεόν μέσα του υπάρχει ένα περίοριο στο κενό ένας άνθρωπος για πέστε μου λοιπόν που δεν έχει Θεόν ποιος είναι ο λόγος ύπαρξή του ποιος είναι ο σκοπός της ζωής του θα μπει κάποιο. Στην καλύτερη περίπτωση να γίνει ένας κοινωνικός εργάτης. Αλλά και εκεί πάλι δεν του δίνει ζωή αυτό το πράγμα. Ζητάει και κάτι άλλο, την αναγνώριση, την αποδοχή. Και αυτός ο κοινωνικός εργάτης φτάνει μέχρι νόσο ωρίου. Από εκεί πέρα, και ποιο είναι το ωρίο. Αυτή που αισθάνεται ότι δεν αναγνωρίζεται ή αδικείται ή δεν βγάζει αποτέλεσμα αυτό που κάνει, φτάνει σε μια κατάσταση υπερευαισθηγίας που καταθλύβεται τελείω, διαλύεται. Αν δεν έχει θεόλυπο, τι άλλο μπορεί να κάνει Ή θα ζητήσει στην δόξα Στον τομέα που είναι Ή το χρήμα Ή την ειδονή Και σε αυτά τα τρία Στοιχεία πάντως Η βάση τους είναι το κενό Δεν υπάρχει το αιώνιο πίσω από αυτό Υπάρχει η άγνοια του αιώνιου Υπάρχει μια οσμή θανάτου αυτός λοιπόν ο άνθρωπος τι ερωτική ενέργεια θα βγάλει Τι έμπνευση θα βγάλει Τι χήμια θα βγάλει Μπαμπούλα σκαραγιανίδης Γραφεία και δυο <Κι> Ας πάρουμε κάτι άλλο Αν ένας άνθρωπος μέσα του Έχει μια αγωνία Ψάχνεται, αναζητεί δεν βολεύεται Υπάρχει μέσα του κάτι πιο ζωντανό που θέλει να σωθεί Έχει σεβαστεί στον εαυτόν του Κάτι πιο ουσιαστικό Έχει υποπητευτεί ότι έχει μια, και κάποια άλλη αξία μέσα του Την έχει προσπαθεί να της ρομολογής Προσπαθήνει να βρει το στόχο Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν δεν θα είναι μια νεκρή υπάρξη Κάτι θα λέει Θα είναι ο λίγον ψαγμένο. Αν ο άνθρωπος λοιπόν μπαίνει σε περισσότερο αναζήτηση κάτι αρχίζει να βρίσκει μαθαίνει την οδό του σταυρού της Αναστάσεως μαθαίνει το μυστήριο του σταυρού τότε αυτός ο άνθρωπος ξέρει την έρωτας γι' αυτόν ο έρωτας τι είναι αν τον πιάσει το ξεζουμί τι θα βγάλει θα βγάλει ένα σταυρό που είναι ποιή χαράς ζωής και ανάσταση ενώ ο άλλος αν πιάσει ξεζουμί θα βγάλει ένα προφυλακτικό Επομένως με ποια προοπτική, με ποιες αρχές θα συνομιλήσει με τον άλλον άνθρωπο βάσει ποιου επίπεδου θα μιλήσει, ποιος είναι ο λόγο που θα βγει Ο λόγος μας που βγαίνει, τι είναι την καρδιά μας από το θησαυρό μας βγαίνει Εκ του περισσεύματος της καρδίας ομιλεί ο κάθε άνθρωπος Άρα σύμφωνα με την αναζήτηση που έχει Σύμφωνα με το πλαίσιο στο οποίο κινείται Σύμφωνα με το στόχο τη που έχει ο άνθρωπος, Βγάζει και έναν λόγο για παράδειγμα, στο παρούμε στο χριστιανικό επίπεδο. Αν ένα άνθρωπο νιώθει βολεμένο στη χριστιανικότητά του, που είναι μια τυπική εν τέλει χριστιανικότητα, παρόλο που μπορεί να μετέχει στα μυστήρια, θα σου βγάλει ένα κλασικό λόγο. Οριοθετημένων, καλουπωμένο, ξύλινη γλώσσα. Αν όμω ένα άνθρωπο, ο οποίο τον έχει πειλατέψει η σχέση με τον Χριστό και θέλει μια ζωντανή σχέση. Και έχει φάει σφαλιαρίτσες, έχει φάει χαδάκι, ανάλογα δηλαδή. Και έχει μέσα του κάτι πιο ζωντανό. Και έχει ψηθεί σε αυτήν τη διαδικασία, θα βγάλει και διαφορετικό λόγο. Θα εμπνεύσει διαφορετικά. Θα δει με άλλο άνοιγμα, με άλλη ευρύτητα καρδίας θα δει το σύντροφό του και άλλες διαστάσεις θα δώσει και στον εαυτό του και στη σχέση. Ανάλογα λοιπόν με τι προσωπικέ διαστάσει που δίνουμε στον εαυτό μα, το δίνουμε και στη σχέση. Κανεί άλλο να ρωτήσει κάτι. Ναι. Κάνοντα επιλογή όμω κατημένο και στο πέρασμένο, και είπατε ότι κάνουμε κάποια επιλογή, κάνοντα όμω αυτή την επιλογή, απομάτο καταργείται η έψη, δηλαδή. Κοπέλα, βλέπεις, Είπαμε προηγείται η έλξη και ακολουθεί η επιλογή. Χωρίς έλξη τι θα κάνουμε. Φιλαθροπικό ίδρυμα θα γίνουμε. Χρειάζεται και, και η έλξη. Το θέμα όμως πώς γίνεται τελικά. Ένα ερώτημα. Εσείς που ξέρετε πώς γίνεται θελεκτικός ένας άνθρωπος. Πώς γίνεται θελεκτικός ο άνθρωπος πώς η γυναίκα. Δύο ερωτήματα θέτουμε. Πρώτο, πώς γίνεται θελεκτικός ο άνδρας και πώς η γυναίκα. Και δεύτερο, πώς να δεχτώ το σύντροφό μου που θα του κάνουμε πρωινάδικο τηλεόραση στο τέλος. Το ερώτημα, το δεύτερο είναι, ακούγεται λίγο αστείο, έτσι μου φάνηκε γι' αυτό. Πώ να δεχτώ σύντροφό μου που ανακάλυψα πλέον, Όχι ότι με απατάει μην το παρεξηγήσουμε, Ότι δεν μου λέει τίποτα και έκανα λάθο επιλογή. Όταν καταλάβω ότι έκανα λάθος επιλογή, δεν μου λέει τίποτα. Τι γίνεται. Είναι διότι είναι το πολύ βασικά. Λοιπόν, θέλετε να ρωτήσετε κάτι, ναι. Ποιο. ναι. Η, Ποιος είναι? Η Ευτυχώ η Εκκλησία δεν λέει τίποτα. <laughs> Για ποιον λόγο, με την έννοια πια ότι δεν βάζει καλούπια και, και λέει Βγάζω τον νόμο αυτό, έτσι τον νόμο, τον αλλιώ. Έχει να κάνει προσωπικά με τον κάθε άνθρωπο. Έχει ασφαλώς την γραμμή, την γενική. Ότι δεν δέχεται τη, τη, τη, δια, το, τον χωρισμό του ζευγαριού, αλλά δεν είναι μόνο αυτό η λύση. Έτσι, αυτό είναι μια τοποθέτηση. Είναι βασική θέση αυτή. Και όχι μόνο τις εκκλησίες και του Ευαγγελικού Λόγου. Αλλά δεν είναι αρκετό αυτό όμως πώς μπορώ να το δεχθώ. Δεν είπα να το χωρίσω πώς θα το δεχθώ. Πώς μπορώ να βρω τον τρόπο να αναστηθεί το πρόσωπο του συντρόφου μου μέσα στη σχέση. Ναι. κιε πιστεύω ότι είναι με τη Αμα το βούρσε να το κάνει. Γιατί το κάνεις; Αματό Άμα όμως, το έχεις κάνει, λέμε το έχεις κάνει ήδη. έχει κάνει το μπορείς να Και και τα δύο είναι σωστέ απόψεις. Η έννοια, όπως είπατε εσείς, αφού ο άνθρωπος να αρρωστεί, γιατί να γίνει. Ε, τότε ερχόμαστε στο πλαίσιο της οικονομίας. Εξετάζει ασφαλώς η Εκκλησία πραγματικά ποιες είναι οι δυνατότητες και δεν είναι μια κατάσταση βόλεψης, φυγοπονία Και όντως δεν υπάρχουν αυτές οι αντοχές και μπορεί να σου κάνει μια πρόταση να συγκονομείς κατά κάποιο τρόπο. Δεν ξέρουμε τι θα πει, αλλά θα λάβει υπόψη την αδυναμία. Η άλλη πρόταση είναι η θυσία. Αλλά και θυσία, όχι για τη θυσία. Θυσία με επίγνωση, γνώση και προοπτικές. Όχι ως μια κατάσταση οδυνισμού, μαζοχισμού ή θυσία, αλλά με προοπτική, με λόγω. Θέλετε κάτι άλλο να ρωτήσετε να πείτε. Πάτε, η υπαποή στο πνευματικό θα μπορούσε να γίνει ένας αναπισταυτικός παράγοντας για την ευλογημένη ευσυχία, γιατί για την ευλογημένη ησυχία τη αναζήτησης του Θεού μέσα για, για γυναίκα μιλό, για πνευματικό τώρα <Κι> δούμε, αυτό είναι άλλο θέμα ναι, ναι. λοιπόν, καταρχήν ε, θα μπορούσαμε να πούμε σύμφωνα με τον Απόστολο Παύλο ότι ποια είναι ο συσχετισμός άνδρα και γυναίκας για να δούμε την θελεκτικότητα που μπορεί να έχει ο καθένας δηλαδή με ποιον τρόπο βρίσκει ο, ο, είτε ο άντρας ή τη γυναίκα την φύση του κατά κάποια του εξισορροπεί και αποκαθι... αποκαθιστάται μέσα η τη γυναικα την φυση του κατα καποιο τροπο εξισορροπει και αποκαθισταται μεσα η φυση στον άνθρωπο ο άντρας λέει θεωρείται ότι είναι το σώμα και η γυναίκα είναι η καρδιά Χριστός και Εκκλησία Χριστός είναι το, το πρότυπο του άντρα Και η εκκλησία το πρότυπο της γυναίκας Κεφαλή της γυναικώ Εστείν ο Ανίρ Δηλαδή ο Χριστός όπως με την εκκλησία Εκκλησία, Χριστός Κεφαλή, σώμα Κατά τον ίδιο παραλυσμό θα μπορούσα να πούμε καρδιά Είναι η γυναίκα και σώμα είναι ο άνδρας Με την είναι πια Ότι ο άνδρας είναι κεφαλή Με, την, με ποια έννοια Και στην οποία οφείλε η Η γυναίκα με την έννοια ότι δείχνει τον δρόμο, δείχνει την προοπτική της σχέσεως, δείχνει τον στόχο της σχέσεως, δείχνει τον ουρανόν, δείχνει τον Χριστόν. Άρα τι σημαίνει ότι ξέρει τι του γίνεται. Το πρώτο στοιχείο λοιπόν του άντρα που του καθιστά άντρα και θελεκτικού είναι ότι ξέρει τι του γίνεται. Έχει αναφοράν πνευματική. Έχει αναζήτηση. Έχει δύναμη. Η γνώση γεννά τη δύναμη. Και η δύναμη, η αληθινή πνευματική, δεν είναι έπαρση. Δεν είναι τα είναι ταπείνωση και αγάπη. Που σου γεννά τη γνώση και που γεννά τη γνώση. Άρα το στοιχείο της δύναμης, το στοιχείο της γνώσης Είναι στοιχείο που χαρακτηρίζουν έναν άντρα Οφείλω να το χαρακτηρίζουν μάλλον Για να μπορέσει να στηρίξει Την σχέση Για να μπορέσει να κατευθύνει την σχέση Όταν λοιπόν ένας άντρα Είναι η πώ Πώς δεν είναι θετικός Όταν παντρεύτηκε Αλλά δεν μπορεί να χωρίσει από τους γονείς του Και μάλιστα θέλει τη μάνα στο σπίτι διαρκώς να συζουν γιατί τη λυπάτε πως να κατευθύνει η σχέση και να γίνει θελεκτικός μετά από δέκα χρόνια πρέπει να μεγαλώσει την πόρτα του σπίτι δεν το χωράει γιατί η γυναίκα θα στραφεί κάπου αλλού όταν δεν έχει την δύναμη να αναλάβει την ζωή και είναι διαρκώς αναποφάσιστος, ανασφαλής, φοβισμένος, μειονεκτή, ζηλεύει. Η πνευματική οριμότητα δίνει και τι προϋποθέσεις να ξεπεράσει και τις ψυχολογικές ελήψεις. Να τις αντιμετωπίσει. Να έχει αυτή την έννοια τη δύναμης. Γι' αυτόν τον λόγο, επειδή είναι μέσα στην φύση του ο Ανδρός αυτή η διαδικασία... Γι' αυτό τον λόγο, όταν δεν τα καταφέρνει, δεν ξέρει πώς να εξασκήσει, πώς να διοικήσει την σχέση καταφεύγει στην βιαιότητα, στην υπερηφάνεια, στη σκληρότητα και στην σιωπή όταν αδυνατεί να διοικήσει, να κατευθύνει, να δώσει έναν λόγο να συνεννοηθεί και η γυναίκα γιατί θέλει μούρμουρ, ξέρετε γυναίκα, γιατί πέσει μου, θέλει κουβέντα, κουβέντα, κουβέντα, γιατί θέλει καθοδήγηση, θέλει διοίκηση, να νιώθει δυνατή, να νιώθει ασφαλή, να νιώθει καταξιωμένη. Και όταν ο άντρα δεν μπορεί να το προσφέρει αυτό, γιατί είναι πελαγωμένο ο ίδιο, καταφεύγει σε αυτή την επιθετικότητα, τη σκληρή πολιτική. Σου λέει άντρα, μη σε φάνη γυναίκε, ρε, γυναίκε, από την αρχή ξύλο, <ΣΣΣΣ> την βάλει σε μια τάξη, το θέλει το ξύλο αυτή είναι η προσωπική του αναπηρία που δεν μπορεί να κατευθύνει τα πράγματα και να γίνει ο ίδιος θελεκτικός η δυνατότητα λοιπόν η δύναμη, η γνώση η δυνατότητα ευάθυνση. η αληθινότητα και η ευθύτητα η αυτοπεποίθηση είναι αυτά τα στοιχεία που κάνουν τον άντρα θελεκτικόν για να μπορέσει μετά να κάνει κουμάντο στη σχέση, να οριοθετήσει και την γυναίκα που η γυναίκα φαίνεται πιο ανάλαφρη δηλαδή πιο αφελής ας το πούμε πιο κολλημένη στα γήινα πιο παιδί όπως το παιδί θέλει η καθοδήγηση και ζητεί την καθοδήγηση αν αισθάνεται ότι είναι η καθοδήγηση είναι, εκτιμάται αναγνωρίζεται Γίνεται αντικείμενο προσοχής, ενδιαφέροντος και όχι περιφρόνησης και επικυριαρχίας Αν αισθάνεται ότι αυτοί, το ενδιαφέρον, αυτό το γίνεται από ενδιαφέρον και προσοχή και τίμη το δέχεται, παραδίδεται Αλλά πώς μπορεί η γυναίκα να γίνει θερκτική Ας ξεκινήσω από τα αρνητικά Να μην είναι καχύποπτη η καχυποψία που γεννάται μέσα σε... Η γυναίκα έχει πιο έντονη την επιθυμία να θαυμάζεται. Αντικείμενο θαυμασμού, ε, πιο πολύ. Κατά αυτή την εννία μπαίνει η διαδικασία τη σύγκρισης. Εμένα θέλει ή την άλλη. Μπαίνει ζήλια. Η σύγκριση και η καχυποψία. Και μετά βγάζει σενάρια. βγάλτα τα σενάρια. Μην... Να απομακρύνει τα σενάρια, τις καχυποψίες, τις συγκρούσεις, τις ζήλες. Αυτά να τα αποδιώξει που γεννούν μια κατήθεια, μια μιζέρια που κάνουν πέρα από τις ορμόνες τις, Και εξαιτίας αυτού του πράγματος η ψυχολογία είναι σαν Πότε είναι έτσι που τα λύσουν, Να μπορεί να συμμαζέψει τα πράγματα. Αυτό που είναι αρνητικό είναι ταυτόχρονα και θετικό. Η γυναίκα λύσσεται, ξέρει, διπλωμάτης, άριστος. Αν λοιπόν αυτή τη, διπλωμα... αυτή τη διπλωματία την διαχειριστεί για αυτό που είναι η φύση της Η καρδιά δηλαδή Αυτό στομώνει, αιματώνει την γνώση του άντρα Την κάνει πράξη, την κάνει ουσία Ξέρει να την εκμεταλλευτεί Αυτό που ο άντρα του έχει πει Αυτή δίνει ζωή σε αυτό το πράγμα η γυναίκα Δίνει καρδιά Εματώνει αυτή τη διαδικασία Και μπορεί το κάνει αν δεν ταπανάτε σε τέτοιες μητέρας και αποκτά μια τσαμπουκά, τσαμπουκιά, πόσο λέει, μαγιά. Όταν δεν είναι έτσι μίζερη, κακομήρα και πρέπει να την δεις τώρα. Πολλοί άντρε, τι παθαίνουνε, μου το έχουν κάνει παράπονο. Η γυναίκα παντρεύεται, κάνει δύο παιδιά, κάθεται στο σπίτι, δεν μπορεί να δουλέψει, γι' αυτό να έρθει το λόγο, δουλεύει ο άντρα και ο άντρας πάει κουρασμένο. Η γυναίκα θέλει ενδιαφέρον μόλι έρθει ο άντρα αυτή μέσα, νιώθει ότι κουράζεται, ότι ασχολείται με τα παιδιά. Δεν είναι δημιουργική, δεν, δεν ασχολείται ο άντρα μαζί τη. Και ο άντρα πάει έτοιμο στο σπίτι και ακούει εγκρίνιε. Που εγκρίνιε αυτή σημαίνει πρόσεξε με, ασχολήσου μαζί μου, ασχολήσου με τα παιδιά. Άλλωστε είναι πτώμα. Και επειδή δεν ξέρει πώ να διαχειριστεί αυτή την ιστορία, αχ, πάλι σπίτι θα πάω. <laughs> και αρχίζει, η καρδιά, του, του χτυπάει. Λέει: Τι θα συναντήσω, τι μούτρα θα δω και πώ θα μου φέρθει. Αν ξεπεράσει αυτό το πράγμα γυναίκα. Αν το ξεπεράσει και είναι εύχαρης κατά το δυνατόν και εκμεταλλευτεί με έναν τρόπο εφιέστατον και διπλωματικόν με την καλή διπλωματία, μπορεί τον άντρα να κάνει αρνάκι και όχι για να το διαχειριστεί αλλά για να θεραπευτεί σχέση, να αναπτυχθεί, να εξελιχθεί σχέση και θα εκμεταλλευτεί τον λόγων ζωής που βρήκε ο άντρα. Θα τον εμπνεύσει να έχει περισσότερα αυτοπεποίθηση και όρεξη για να εργαστεί και για αυτήν και για το παιδί και για τα, και τα παιδιά και, στο, και για το σπίτι. Λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό στη γυναίκα να έχει μια αξιοπρέπεια, μια αρχοντιά. Θέλει η γυναίκα να γίνει θελκτική, μην κυνηγάει να παντρευτεί, μην αγχώνεται για γάμο. Να έχει μια δύναμη μέσα τη, να εμπιστεύεται τον εαυτό της δεν είναι μόνο το εξωτερικό που μετράει, μετράει και ένα εσωτερικό που βγαίνει στο πρόσωπο του άνθρωπου. Μην είναι εύκολη, άνετη, να έχει μια αξιοπρέπεια, μια δύναμη, μια αρχοντιά. Να μην έχει μιζέρια, καταθλιπτικότητα, να έχει φως. Αυτό είναι η καρδιά. Όταν λοιπόν η γυναίκα εκπέμπει ένα τέτοιο φως που πηγάζει από την ποιότητα της καρδιά τη. Από την ευαισθησία και το συναισθηματικό κόσμο που είναι πλούσιο, που την εκφράζει, τότε θα κερδίσει του πάντε. Αν όμω ο συναισθηματισμό που είναι πλούσιο εξαντληθεί στι ζήλαιε, στην κακομοιριά και στην καχυποψία και στι πανουργίε, στα τεχνάσματα, πώ να καταφέρει τούτο, πώ να καταφέρει το άλλο, αυτή έχασε. Αν όμω το τον συναισθηματικό κόσμο, τον πλούσιο κόσμο, τον ενεργοποιήσει, σε ένα θετικό πλαίσιο και σέβεται τον εαυτό τη, και δεν έχει τη μειονεξία ότι, Αχ, θα μείνει στο ράφι, και έχει αυτήν αυτή την ανδροπρέπεια με την καλή έννοια, τότε θα τραβήξει πολλά βλέμματα ανδρών και πολύ ενδιαφέρον πάνω τη. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα προσέχει τον εαυτό τη και θα περιμπήθει τον εαυτό τη. Κανείς να ρωτήσει και πέρασε πολύ ώρα. Να συνεχίσουμε την επόμενη τρίτη, το θέμα. Έτσι. Διευχόν να Αγίον Πατέρα, νημόν, Κύριε Ιησού Χριστέα Θεός, μελέησον και σώσον ημάς.